Τοπία ανθρώπων Τόπι τοπί που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν Μια εκπομπή της Βικτωρία Καβουριάη από την έτεφε Καλησπέρα. Ο Κώστας Αυκταρίδης από μικρός βυθιζόταν στο θαυμαστό κόσμο του Κουστό πότε στην οθόνη και πότε στα βιβλία. Δημοτικό ακόμη σε ασπρόμορο ντοκιμαντέρ τη τότε η για τις ένοπλες δυνάμεις βλέπει έτσι όπως έπεφταν τα γράμματα του τέλους βατραχανθρόπους να βουτούν νύχτα στο νερό. Μάταια περίμενε πολύ καιρό μετά να δει τη συνέχεια. Πού πήγαν, τι είδαν, πώς γύρισαν. Οι πρώτε βόλτε στη θάλασσα με τη βάρκα του πατέρα ήταν μάλλον αποθαρρυντικέ. Κάτι η ναυτία, κάτι το σκάφο, μια μέρα που έβαλε νερά, τον κάνουν να πιστέψει ότι είναι άνθρωπο του βουνού. Προσωρινά διακόπτη κάθε επαφή με τη θάλασσα, μέχρι που η επίσκεψη σε ένα σπήλαιο με νερό και η σπηλαιοκαταδίτη που αντικρίζει τον οδηγούν να ασχοληθεί αρχικά με την υποβρύχια σπηλαιολογία και στη συνέχεια με τι θαλάσσιε καταδύσει και την έρευνα κυρίω μεγάλα βάθη. Αυτή η περιέργεια για το τι μπορεί να κρύβει η θάλασσα γίνεται οδηγό του. Ο της Αριάδνης που θα τον πάει από το βαθύ μπλε στο βαθύ μαύρο. Συνήθως εκεί που δεν έφτασε ποτέ κανείς. ΟΚΙΑΝΙΟΣ συνέστημα μας λέει. Μέχρι σήμερα ο Κώστας Θοκταρίδης μετρά 14.000 ώρες κατάδυσης. Αν μπορούσα θα ήταν και περισσότερες παραδέχεται. Κάτι παραπάνω δηλαδή από 1,6 χρόνια κάτω από το νερό, φτάνοντας με αναπνευστική συσκευή τα 212 μέτρα και με το βαθησκάφος Θέτης τα 631. Από την αρχή του ενδιαφέρον του, κερδίζουν ιστορικά ναβάγια όπως ο Βρετανικός και ο Περσέφς, δύο από τα 1.500 που ίδιο ίδιος αρχαιοθέτησε και από τα τουλάχιστον 10.000 που κοίτονται στον ελληνικό βυθό. Σε τραγικά γεγονότα που ευτυχώ με τον καιρό, την ελληνική ναυτοσύνη και την τεχνολογία σπανίζουν, καλύτερα να προσφέρει τι υπηρεσίε του ω πραγματογνώμονα. Η πειραβλάκα του το ελικόπτερο στα ίμια, το ναυάγιο του Σαμίνα, το Sea Diamond, τα δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ που κατέπεσαν στο Σούνιο και την Ικαρία είναι μερικά παραδείγματα. Τιμήθηκε με πολλέ διακρίσει. Ανάμεσά τους και με το βραβείο της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών για τη συνεισφορά τους στο ελληνικό κράτο. Τα τελευταία χρόνια εκπαιδεύει δίδε αναψυχή Αποτυπώνει τα ναυάγια που εξερεύνησε σε βιβλίο και το καλοκαίρι σκοπεύει να μάθει στην οκτάχρονη κόρη του, αγάπη ωκεανής, πώς να βουτάει. Αρκεί να μην του μοιάσει επαγγελματικά, παραδέχεται λιγάκι αγχωμένος. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αλέξαδρο Κασελάκη και ο Τάσο Σαρδανίδης στον ήχο μα και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλωσορίζουν στην ΕΤΕΦΜ το Δίτη, θαλάσσιο ερευνητή, κύριο Κώστα Φοκταρίδη. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ, καλή σα βρήκα. Να ξεκινήσουμε λέγοντα για την ιδιότητα, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά του Δίτη. Είναι ένα πολυπράγμανο άνθρωπο, ένα πολυεπιστήμονα, δηλαδή πρέπει να κατέχει. Και γνώσει ιστορικές, βιολόγου, ανθρωπολόγου, είναι και εκπαιδευτής, είναι και μαθητής, είναι και λίγο γιατρός, είναι λίγο πολλά πράγματα μαζί. Ό, όχι, θα το απομυθοποιήσω λίγο. Σίγουρα η κατάδυση εμπεριέχει στοιχεία φυσικής, καταδικής ιατρικής, τα οποία είναι χρήσιμα κανεί να τα γνωρίζει για να μπορεί να έχει μια πιο καλή εικόνα σε ό,τι αφορά το αντικείμενο και την φυσιολογία των κατάδυσεων. Αλλά ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ούτε γιατρός ούτε πούμε, έτσι ειδικό επιστήμων. Ε, ωστόσο η κατάδεση είναι μια διαδικασία πούμε, αναψυχής θα έλεγα και ε, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, και από ιστορικής πλευράς, ειδικά στην Ελλάδα. Η δική σας ε, επαφή με τη θάλασσα, οι πρώτες εικόνες, αναμνήσεις θα λέγατε. Δεν ήταν και πολύ καλές. Βασικά η πρώτη μου εικόνα ήταν με ντοκιμαντέρ του Κουστό. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο νερό, όπου μικρός παρακολουθούσαμε με μεγάλη χαρά. Μετά ήμουν, πήρα την πρώτη κυκλοπαίδεια του Κουστό που είχε βγει τότε αν θυμάστε. Ε, Ξεφίλιζα την εγκυκλοπαίδεια, μου έτσι πολύ εξωπραγματικό, ο υποβρύχιο κόσμο. Ε, κάποια στιγμή είδα ένα ντοκιμαντέρ στην τότε η ΕΝΕΔ, τότε η και η ΕΝΕΔ, μόνο θυμάμαι καλά, ε, και ήταν ένα αφιέρωμα στου λατρεάνθρωπου στην τηλεόραση. Ήταν και σπρώμα βρε τότε η τη τηλεόραση, όπου στο τελείωμα του ντοκιμαντέρου ήταν οι τίτλη τη εκπομπή. Είχε κάτι, οι δείτε που μπαίνανε σε ένα. ήταν ουσιαστικά μια βάση ναυτική, του πολεμικού ναυτικού, και έκαναν κατάδυση προφανώ για τι ανάγκε τη τηλεοπτική, βράδυ. Και αυτό μένα με ξετρέλανε, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώ γίνεται η κατάδυση νύχτα. Σε ηλικία, α λοιπόν. Δημοτικό πήγαινα. Δεν θυμάμαι τώρα πρώτη, δευτέρα. Και μετά περίμενα στην επόμενη εκπομπή, γιατί δεν είναι, νόμιζα ότι είναι σε συνέχειε, στα τα σύριαλ, να δω τι θα γίνει, τι θα δουν. Και περίμενα μετά είχε άλλα θέματα. ήταν μια εκπομπή ενόπλων δυνάμεων, α πούμε. Είχε άλλα και περίμενα, θυμάμαι για πολύ καιρό κάθε φορά στην τηλεόραση να δω τι θα γίνει. Και όποτε συναντούσα κάποιον ο οποίο ήταν επατραχάδο, μπορούσα ρωτούσα εκεί που βουτάτε τη νύχτα, σε εκείνη την προβλήτα από αυτό, αυτό καταλάβαινε τι του λέγα. Γιατί δεν, αυτή η προβλήτα ήταν προφανώ τώρα μια ειδική περίπτωση. Και για τι ανάγκε τη τηλεοπτική. Και πάντοτε είχα αυτή την απορία, τι υπάρχει τη νύχτα στη θάλασσα. Πάντα αυτό το είχα το θέμα. Το, το, το, το, το, ναι, το άγνωστο γενικά με συναρπάζει ανέκαθεν α πούμε. Δηλαδή, μια κατάδεση σε ένα μέρο που δεν έχω ξανακαταδεθεί, ακόμα και αν δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για μένα είναι εγωιτευτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην πρακτική, ε, ε, ξεκίνησα να πήγα τον μπαμπά μου στη θάλασσα με το σκάφος όπου ήταν δραματική η κατάσταση, γιατί ζαλιζόμουν. Βάρκα. <laughs> ναι, βάρκα. Ναι, βάρκα, ναι, ήταν ένα δράμα, α πούμε, όπου άρχισα να πιστεύω τότε ότι είμαι άνθρωπο του βουνού. Α πούμε, λέω, η θάλασσα δεν κάνει για μένα, ζαλιζόμουν, θυμάμαι πάρα πολύ. Ε, δεν είχα ανακαλύψει και τι δραμαμύνε. Και σε κάποια στιγμή μια μέρα αναβαγίσαμε. δηλαδή έσπασε το σκάφος με πολύ καιρό Αυτυχώς δεν βουλιάξε, είχε γεμίσει όμως νερά Και εκεί συνειδητοποίησα ότι η θάλασσα είναι και επικίνδυνη ε, Αυτό ήταν έτσι αποθαρρυντικό πολύ για μένα ε, Ωστόσο το εγκατέλειψα για κάνα δύο χρόνια το άθλημα τη θάλασσας γενικά Συνδυασμό με όλα αυτά που έτσι που περνούσα Και το θεωρούσα έτσι λίγο άγριο και επικίνδυνο για την ηλικία μου όταν μετά μεγάλωσα λίγο έτυχε να βρεθώ σε ένα σπήλαιο και από εκεί ξεκίνησε πάλι το, σκ... το, το σπήλαιο είχε νερό και είδα τότε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη σπήλαιο και τότε ξεκίνησε πάλι αυτό το, το, η, η διάθεση ας πούμε να ξανασχοληθώ ναι. με τη κατάδυση. Ουσιαστικά δεν, δεν είχα άλλου είδους ερεθίσματα, πέραν από αυτά τα περίεργα. Και μετά ξεκίνησα εντατικά σε αυτή τη φάση να κάνω καταδύσεις... Με στόχο να ασχοληθώ με την υποβρύχη τη πληρολογία. Και έτσι και έγινε, ξεκίνησα με τη πληρολογία, μετά άρχισα να προβληματίζομαι γιατί είδα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα το οποίο είχα ξεκινήσει και ήμουν στη φάση του να σταματήσω ή να το προχωρήσω. Και αποφάσισα και ανάμεσα να το συνεχίσω με στόχο να αναπτύξω λίγο τι διαδικασίε και να, γίνω, να νιώσω ασφαλή. Κάτι mm. που ήταν δύσκολο για αρχή. Και ακολουθώντα αυτό το δρόμο, πήγα κατευθείαν λίγο στα δύσκολα. Ε, μετά όταν άρχισα να προσανατολίζουμε επαγγελματικά προς τη θάλασσα, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα. Δηλαδή το γύρισμα μετά στη θάλασσα ήταν παιχνιδάκι ας πούμε. Σε σχέση με το Σε σχέση με τις σπηλιές, ναι, ναι. Και οπότε όταν μπήκα στη θάλασσα, μετά αυτό που μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή ήταν δύο πράγματα, οι βαθιές καταδύσεις και τα αμπάγγια. Δηλαδή πήγαμε από, τη, από, τις, από τις σπηλιές, στι ιδρένιες σπηλιές. Εγώ από την αρχή σχεδόν με το που ξεκίνησα να κοιτάζω έτσι λίγο τα βαθύτερα με γουίτευαν δηλαδή η εικόνα του μπλε που να μην βλέπεις βυθό και να... αυτό το σκοτεινό του βάθους με χαλάρωνε πάντοτε <σχερθένιε> Νέτε Φεμ, Το Πία Ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε βουτούν στον υδάτινο κόσμο του Δήτη Ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη. <Κι> Αν δεχτούμε αυτό που λέμε ότι το 70% του πλανήτη μα αποτελείται από νερό, mm. ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ενδυνάμει χώρο εξερεύνηση <Κι> ο <το Κι> θαλάσσιο αντίστοιχο χώρο. Ναι, είναι ένα κόσμο ο οποίο πραγματικά δεν έχει εξερευνηθεί, ούτε σε ερευνητικό επίπεδο. Δηλαδή, φανταστείτε και στην Ελλάδα, ακόμα που είχα την ευκαιρία να, για 5,5 χρόνια ήμουν κυβερνήτη τη στο Εθνικό Κέντρο Θελασσιών Ερευνών, σε πάρα πολλά σημεία που κάναμε καταδύσει, είναι και πολύ λογικό βέβαια, λόγω μεγάλου βάθου, να μην τα έχει επισκεφθεί ο άνθρωπο. Κατά την άλλη, αυτό είναι και συναρπαστικό. Ναι. Σε ποσοστό τι μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα ή ε, παγκόσμια. Ε, ε, ε, ε, νομίζω σε καμία περίπτωση πάνω από 2%. 2% ναι, ναι, ναι, και 2%. πολύ σα λέω. <laughs> δηλαδή, βάζοντα και το εξωτερικό. Ε, γιατί η χώρα μια, μια, είμαστε μια χώρα που παρόλο που ζούμε με τη θάλασσα δεν είναι, δεν δεν είναι πολύ οργανωμένη η κατάδυση ακόμα. Τουριστικά αναπτυγμένη κτλ. Ε, σε αντίθεση με άλλε χώρες που ζουν από αυτό. Φανταστείτε η Μάλτα στο κομμάτι της κατάδυσης, το τουριστικό, έτσι, ε, το, τα έσοδα που έχει από τι κατάδυσεις αντιστοιχούν με το 4% του ΑΕΠ. Δηλαδή, είναι και μια πηγή σοβαρού ενδιαφέροντο. Ναι, ναι. Η, η Αίγυπτο, α πούμε, το 75% των τουριστών επισκέπτεται την Αίγυπτο για καταδύσει. Τουλάχιστον πριν την κρίση που έχει ξεσπάσει τώρα με τη, την Αίγυπτο, αν Είναι ένα περιβάλλον που, ε, αν έχει κάποιο τη βασική εκπαίδευση, είναι το νιώθει πολύ καλά. Και αυτό κυρίω έγινε στην άνεση που έχει να κινείται προ όλε τι κατευθύνσει, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, όταν μπαίνει κανεί στο νερό και έχει αυτή την έλλειψη βαρύτητα. Ε, αυτό δημιουργεί συνήθω ε, ε, ε, κάποια μητρικά αισθητά πιστεύω που μα κάνουν και νιώθουμε πολύ ωραία. Αν ξεπεράσουμε λέτε, τεχνικά προβλήματα και χαλαρώσουμε, Απελευθερωνόμαστε. Ναι, ναι, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι και αυτό το στοιχείο κυρίω που τραβάει του ανθρώπου στη θάλασσα σε συνδυασμό με το ότι συγκεντρώνεται πολύ περισσότερο. Δεν έχει του εξωτερικού παράγοντε, το ρήμπου, κορναρίσματα, φασαρία. Ε, ε, ακούει την αναπνοή του δηλαδή. Mm -hmm. Και είναι ένα εντυπωσιακό συνέστημα. Mm -hmm. Είναι το. Ο ωκεάνιο είναι που λένε. Η ελληνική θάλασσα, αν τη συγκρίνουμε με ξένε χώρε και μιλώντα και λίγο τουριστικά που είναι τη μόδας μια και λέμε ότι η Ελλάδα αυτό που μπορεί να αναδείξει Το μέλλον είναι ο τουρισμό, κτλ. Αν το δούμε και λίγο πιο έτσι ε, γενικότερα, ε, θα, θα δούμε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί. Τα ψάρια σίγουρα με την Ερυθρά ή με άλλε τουριστικά ανεπτυγμένε χώρε σε καταρρετικό επίπεδο. Ωστόσο, όμω, έχει τα ναυάγια. Τα είναι που έχει είναι e εφάμιλη ποιότητα και ίσω και σημαντικότερη ιστορική σημασία, κατά τη γνώμη μου, ε, απλώ δεν, δεν είναι γνωστά στο εξωτερικό. Δηλαδή η Ελλάδα δεν αποτελεί μέχρι τώρα οργανωμένο καταθετικό προορισμό. Mm -hmm. Και γι' αυτό και δεν έχει γίνει ανάπτυξη πάνω σε αυτό το τομέα. Σημεία που θα λέγατε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καρδατικό, ε, νομίζω η περιοχή με τα, με τα περισσότερα ναυάγια είναι του Καβοντόρο Σε μας Δηλαδή εδώ Τζιά, Μακρόνησος, γύρω από το Σούνιο Φεύγοντας ε, από την Αττική ναι. ε. Αυτή είναι ίσως η περιοχή με τα περισσότερα στατιστικά ναυάγια Τώρα σε όλες τις περιοχές πάντα υπάρχει κάτι καλό Φτάνει να, να το ψάξει κανείς λίγο ε, Το Ιόνιο είναι πάρα πολύ ωραίο Επίσης έχει πολύ καλή ορατότητα Εκεί η Ζάκενθο, η κεφαλονιά Ειδικά η κεφαλονιά, μου αρέσει πολύ. Ε, όλες οι περιοχές έχουν πάντα κάτι καλό εγώ ας πούμε στο δικό μου αρχείο έχω πάνω από 1500 ναυάγια επιβεβαιωμένα επ, δηλαδή ξέρω ακριβώς ονόματα, θέσεις και τα λοιπά. υπολογίζω ότι πρέπει να είναι περισσότερο από 10.000 ε, είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά ναυάγια έχουμε παράδοση <χει> <χει> και <χει> όχι μόνο τι θα φανταστείτε α πούμε στην Αμερική δεν υπάρχουν αρχαία ναυάγια Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμο. Έτσι οι Αμερικάνοι έρχονται στην Ευρώπη για να δουν. Δηλαδή, ορισμένοι εμπειροί δείτε στι Αμερικανίε θέλουν να δουν απλά ένα αρχαίο ναυάγιο. Πώ είναι. Δεν έχουν εμπειρία ε, εκεί. Νο, ε, δεν, ε, υπάρχουν, το... δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν. Δεν, δεν φτάνανε πλοία τότε. Δηλαδή, τα, τα πλοία ξεκίνησαν να πηγαίνουν στην Αμερική. Ε, δηλαδή, το παλιότερο πλοίο που έχουν οι Αμερικάνοι, αν θυμάμαι καλά, είναι το Μόνιτορ, που είναι ξέρω, 200 ετών. Δεν, έχει, δεν έχουν να δουν κάτι πιαστικό. Ναι. Ε, γνωστό και μόνο δηλαδή το Τιτανικό δεν μπορεί <Δεν> να το επισκεφθούν. Ναι, εντάξει, εμεί έχουμε ας πούμε, το Βρετανικό που είναι το αδελφάκι του. Δηλαδή, φανταστείτε, ότι ο Τιτανικό έχει γίνει θρύψα, έχει διαλυθεί, έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια, είναι σε βάθος 3.000 μέτρων περίπου, άρα απρόσχητο για του δίδες. Εμεί έχουμε ένα Βρετανικό που είναι το αδελφό πλοίο, λίγο μεγαλύτερο, σε άριστη κατάσταση, ατόφιο και είναι στο Καποντόρο κι αυτό. Που σα έλεγα πριν. Σε πόσα μέτρα. Είναι λίγο βαθιά για το μέσο είναι 120 μέτρα. Αλλά ωστόσο αποτελεί μια πολύ καλή τουριστική ατραξιόν δεδομένου ότι βρίσκεται σε ελληνικά νερά και έχει μια πολύ καλή ιστορία. Ναι. Και πολύ καλή ε, εικόνα, α πούμε. Mm -hmm. Δεδομένου ότι φτάνει το φω εκεί, έχει πλούσια ζωή το ναυάγιο, βιολογικά δηλαδή. Έχει και ενδιαφέρον. Έχει πούγκου επάνω, έχει πάρα πολλά δείγματα καλά ζωή. Και επειδή η περιοχή έχει πολύ ισχυρά υποβρύχια ρεύματα, είναι πολύ ζωντανό. Όλα αυτά τα ναυάγια δηλαδή έχουν πάρα πολύ ζωή επάνω του. Ένα βιότοπο. ta με ΤΕΦΕΜΗ και τα το τοπία ανθρώπων, με τη του Καβουριάρη που απόψε ταξιδεύουν στα υδάτινα τοπία του δίτη ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη. Κάπου διόμως ότι έχετε συμπληρώσει 14.000 ναι, ναι. ώρες. Ναι. Έχουν πολλά χρόνια. Περίπου ένα μεση χρόνο συνεχή κάτω από το νερό. Ναι, αν μπορούσα θα ήταν και περισσότερο. Και τα βαδύτερα Βαθύτερη μου κατάδυση με αραπινιστικές συσκευές ήταν το 1994-212 μέτρα και με βαθυστικά, όπως έχω φτάσει με το θέτη, έχω φτάσει στα 631 μέτρα. Οπότε, εντάξει, είδα και βαθύτερα τι υπάρχει. Το Απόλυτο σκοτάδι. <laughs> ναι, εντελώς. Ναι. Μετά τα, μετά τα 120-130 μέτρα, είναι σαν να κάνει κανένα συνεχερινή κατάδυση. Είναι το μεγάλο, το Big Blue, λένε Big Blue στις ταινείς, Big Black, είναι μαύρο, τελείες. Ενώ σκοτεινά. Στη Μεσόγειο έχουμε 4.500 μέτρα το βαθύτερο σημείο. Στο σημείο που έγινε η αναμαχή του Ματαπά είναι νοτιοδυτικά τη Πελοποννήσου, φανταστείτε. Και είναι και νότια τη Ερόδου, ε, όπου έχει και εκεί ένα κομμάτι που πιάνει περίπου. έχει ένα σημείο που έχει με 2.500 και με 4.000 μέτρα. Και νότια τη Κρήτη εκεί είναι έχει αυτό το κομμάτι αυτό. Ωστόσο, κάτω από τη θάλασσα υπάρχουν πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντε. δεν το λέγα. Ο πιο απρόβλεπτο παράγοντα συνήθω είναι ο ίδιο άνθρωπο και ο τρόπο που σκεπτόμαθα. Δηλαδή, το μυαλό μα είναι το πιο επικίνδυνο, πιστεύω, στοιχείο. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι όσε φορέ έχω κινδυνεύσει συνήθω δεν οφείλεται στου ξε... τε... εξωγενεί παράγοντε, αλλά στον τρόπο σκέψεω, α πούμε. Εννοητά, αν μπορούσαμε να μεταφερθούμε σε μια από τις τι καταδείσει σα, τι βλέπετε, μέχρι ποιο σημείο βλέπετε. Η ε, ωραϊτότητα, ε, ε, κοιτάξτε, στην Ελλάδα πολλέ φορέ φτάνει και τα 30 μέτρα και τα 35 μέτρα. Αυτό που ακούτε. Ε, αυτό που ακούμε είναι συνήθως ο ήχο τη αναπνοής μας το οποίο είναι νομίζω ένας πολύ ερώος ήχος <laughs> <laughs> Νιώθεις... Δηλαδή ο ρυθμός που αναπνοούμε αυτός οι που λένε του Δίτη που είναι χαλαρωτικό, πιστεύω ναι. το... το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τα... τα μεγέθη, το χρόνο ε, και... Τα μεγέθη και... μεγαλώνουν υποβριχίως Γι' αυτό και λένε, από εκεί πιστεύω έχουν βγει αυτά τα. Είδα ένα ψάρι με τεράστιο, και μετά κάτι ψαρετού φεγγάρι, κάτι ψαράκια μικρά. Αυτό έχει ε, αιτιολογία, διότι βλέπουμε τα πράγματα κατά 25%, φορές, φορές, 25 μεγαλύτερα από ό,τι ε, είναι ας πούμε, στο, στην πραγματικότητα. Ε, και επίση τα βλέπουμε και πιο κοντά, περίπου άλλο τόσο. Η αίσθηση του κινδύνου. Ε, νομίζω ότι είναι λίγο, λιγότερο, λίγο μειωμένοι, ε, σε αυτό βοηθάει και η νάρκωση, δηλαδή το άζωτο όταν αυξάνεται ε, επιδρά ναρκωτικά λίγο στο κεντρικό νευικό σύστημα, ιδίως σε βάθεια που πλησιάζουν έτσι, τα 30 μέτρα, με αποτέλεσμα να γιώσουμε πολύ καλά. Είναι, είναι άτυπα ε, και βιβλιογραφικά υπάρχει πούμε, ο νόμος του Μαρτίνι που λένε, που κάθε 10 μέτρα είστε ότι εμείς αν έχουμε πιένα Μαρτίνη, εγώ πούμε, παράδειγμα δεν πίνω αλκοόλ σχεδόν καθόλου, ε, είμαι μάλλον από αυτούς που δεν παθούν εύκολα ανάρκωση στη θάλασσα Οι συνονοήσεις εκεί πώς γίνονται Με σήματα όπως είναι Όχι τα βελτία ειδήσεων δεν έχετε <laughs> Όχι τόσο πολύ καλά βέβαια γιατί δεν μπορούν να... να γνωρίζουν οι νοηματικοί Απλώς υπάρχουν κάποια βασικά σήματα που μαθαίνει κανείς από το πρώτο επίπεδο εκπαίδευση όπου είναι οι βασικέ ε, ε, αρχέ για τα βασικά σήματα. Κάτι έτσι συνδεκτικό. Ε, Α πούμε το όλα καλά, το OK δηλαδή που λέμε, που προέρχεται από, από τι ελληνικέ λέξει όλα καλά, είναι ας πούμε, να ενώσουμε το δίκτυο με τον αντίχειρα. Που είναι το χαρακτηριστικό. Αυτό έχετε δει, φαντάζομαι, και, και που είναι χαρακτηριστικό. Όταν δηλαδή, κάνει κάποιο OK, απαντάει και ο άλλο OK, είναι υποχρεωμένο. Αυτό είναι ένα διεθνέ σήμα. Είναι ένα τοπίο απόλυτη σιωπή. Είναι και είναι και πολύ ωραίο αυτό, γιατί υπάρχει ησυχία. Νομίζω είναι μοναδικό χώρο για να μπορεί κανεί να συγκεντρωθεί, να χαλαρώσει και να απολαύσει την κατάδισή του. Πολλέ φορέ θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι και μια κατάδισή των ίδιο μα στον εαυτό. Έχει τότε να το Εγώ, ειδικά επειδή πέναγα στι βαθιές καταδίσει το χρόνο τη αποσυμπιέση, δηλαδή για να αποβάλει τα αέρια τα οποία έχει πνεύσει, είσαι υποχρεωμένο στα σταματήσει σε διάφορε τάσει και να περιμένει. Εκεί για μερικού είναι πολύ βαρετό. Για μένα ήταν πολύ. ποτέ σχεδόν δεν βαρέθηκα. Γιατί πάντοτε σκεφτόμουν διάφορε δουλειέ που έχω να κάνω, σκεφτόμουν διάφορα θέματα και έτσι έχω περάσει το μεγαλύτερο χρόνο τη ζωή μου σε χρόνους αποσυμπίεση. Οπότε πάντα είχα κάτι να κάνω, ας πούμε. Μέχρι και μουσική έχω ακούσει, α πούμε, σε αποσυμπίεση. Τι, ε, Μουσική. Ε, Συνήθω die straight ε, άκουγα και κλασική. Αυτή ήταν έτσι τα που πιο πολύ μου άρεσαν. Και καθόμουν έτσι και σκεφτόμουν. Έκανα προγραμματισμό. Έχω και υποβρύχια πινακιδίτσα που γράφουμε με Οπότε αν θέλω κάτι να σημειώσω, το γράφω Και πολλές φορές σκεφτόμουν Τι μπορεί να έχει πάει στραβά ή τι μπορεί να βελτιώσω Και αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ Πόσες ε... ώρες μπορεί να διαρκεί η ανάδειση ε, Το μεγαλύτερο που μου έχει τύχει είναι Και γύρω στο 5 ώρα comes a coaster cool Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και Ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε ταξιδεύουν στα υδάτινα οτοπία του Δίτη Ερευνητή, ω το Θοκταρίδι. <μμή> <μή> Κάποια στιγμή που φοβηθήκατε. <μή> ε, πάρα πολλέ φορέ έχω φοβηθεί και για μένα ο φοβός είναι ένας... Ε, παράγοντας ο οποίο με βοηθάει να γίνουμε καλύτερο. Δηλαδή πιστεύω ότι όσο φοβάμαι, αυτό με καλυτερεύει, να βελτιώνει. Το... Και επίση ο φόβο για μένα είναι ένα ρυθμιστικό παράγοντα για να καταλαβαίνω πότε αρχίζω και βγαίνω έξω από τι δυνατότητέ μου. Γιατί συχνά οι δυνατότητε έχουν να κάνουν όχι μόνο με το είδο τη κατάδυση, αλλά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Γιατί δεν είμαστε πάντα το ίδιο καλά ολοχή, ε. τη φυσική εντοχή ή την ψυχολογική κατάσταση. Ε, είτε την πίεση που μπορεί να υπάρχει ε, εκείνη τη στιγμή οπότε ε, είναι πολύ σημαντικό εσύ να καθορίζεις τα, The να, να, να, να, να, να μπορείς να επεξεργάζεσαι τις δυνατότητες σου κάθε στιγμή και με βάση αυτές να ξέρει πότε πρέπει να κάνεις πίσω όσο περνάει ο καιρός φοβάμαι περισσότερο και γίνομαι πιστεύω και καλύτερος ε, οπότε ε, ουσιαστικά η, η εμπειρία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το, το, το καταδύσεων και μα βοηθάει να έχουμε μια τυποποιημένη διαδικασία. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο εγώ πάντοτε θεωρούσε σημαντικό, είναι να κάνει πάντοτε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο εξοπλισμό με τι ίδιες διαδικασίε και να είναι στάνταρ, σαν τρένο δηλαδή. Να σα πω μια πιο δύσκολη φάση, πιστεύω, είναι η κατάδειξη ανάδειση. Όταν ξεκινά και αναδύεσαι Αφενό λόγω του ότι το, το, το συνειδοποίηση εκείνη τη στιγμή που πραγματικά βρίσκεται, γιατί όταν είσαι κάτω, κάνει φόκου στη δουλειά. Το, σε αυτό που θες να κάνεις είσαι κατέβει να κάνεις μια εξερεύνηση, μια φωτογράφηση, μια πιδοσκόπηση. Συγκεντρώνει. Ε? Ναι, ναι, ναι. αυτό. Και όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσει η ανάδεση, προγραμματισμένο, ξέρω έχει πει θα κάτσω 20 λεπτά, ξεκινάς η ανάδεση. Και τώρα, που, κοιτάς προ τα πάνω, αρχίζει και βλέπεις ότι μέχρι την επιφάνεια συγχωρεί ένα τεράστιο βάθο. Ε, εκεί ε, υπάρχει ένας κίνδυνος, να μια λίγο με το μυαλό δηλαδή να αρχίσει το μυαλό σου να σε πιάνει μια τημονία, να, μια... να βγώ προς τα πάνω, το Τότε αυτό ο άνθρωπος. Ας ηταν δεν το παραδέχονται πολύ. πάντοτε υπάρχει αυτό το συνέστημα το συζητάνε πολύ δίδετε αυτό που ασχολούνται με τα με τις κατα... βαθιές καταθέσεις, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Σε αυτό βγυτάει η λάτωση της μερικής πίεσης του αζώτου, που φεύγει aftι ωραία η τα مارتίνι μένουν κάτα, το μέτωπο ξεκινάει η ενάδεση, φεύγει η νάρκοση. Είναι είναι στιγμή, δηλαδή η, αυτή η νάρκωση που λέμε που σε κάνει και καλά μόλις ξεκινήσει ανάλυση, σταματάει να εφίσταται και εκεί ξενερώνεις, δηλαδή νιώθεις πραγματικά σκέφτεσαι με πολύ λογική οπότε αυτό, η λογική μπορεί να σου δημιουργήσει και ένα πανικό Τι θα λέγατε ότι κάνει ένα ναυάγιο ενδιαφέρον από τι εξαρτάτε ε, έχει, Καταρχήν είναι πολύ ωραία ιστορία πολλές φορές, εάν έχει κάποια ιστορία Οπότε, αν γνωρίζει κάποιο την ιστορία του, ε, μπορεί εύκολα να ταξιδέψει με τη φαντασία του. Ε, στο, όταν δηλαδή βλέπει παράδειγμα, α πούμε, το πλοίο και γνωρίζει το τι ακριβώ έχει συμβεί σε αυτό το πλοίο, μπορεί έτσι νωρί να ταξιδέψει λίγο, να δει ένα ντοκιμαντέρ στο, στο μυαλό του. Ε, από, κοντά, ε. από κοντά, Ναι. Να το ζήσει, να, να κολυμπήσει, να κινηθεί δηλαδή, πάνω σε χώρου που ξέρει τι έχει συμβεί. Αυτό το βοηθάει πολύ. Παραδείγματα αναβαγίων που θα θέλατε, που θεωρείτε σταθμού. Για τη δουλειά σα για την έρευνά σας Για μένα Ο Παρσίας είναι ένα πολύ ωραίο ναυάγιο ιστορικό Είναι που βρίχει Βρετανικό Που βρίσκεται στην Κεφαλονιά Ο Βρετανικός επίσης Πολύ σημαντικό Με πολύ σημαντική ιστορία Το καλό με αυτά τα πλοία είναι ότι Όσο ψάχνει κανείς βρίσκει συνέχεια νέα στοιχεία ε, Υπάρχουν πάρα πολλά ναυαγιά που, δηλαδή, Πιστεύω ότι Τουλάχιστον 300-400 ναυάγια έχουν ξεχωριστή ιστορία στην Ελλάδα. Κάποια βρήματα που σα έκαναν εντύπωση. Του Μπερσέα, α πούμε, το υποβρύχιο, που είναι ένα βρετανικό υποβρύχιο, όπω βυθίστηκε έτσι ακριβώ το βρήκαμε ξέρω, το 1994. Και ήσασταν η πρώτη που το προσεγγίσατε. Ναι, ναι. Ε, αυτό είναι ωραίο. Είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί συνειδητοποιεί, επειδή υπήρχε εκεί ένα επεζών, έχει περιγράψει αυτό το τι ακριβώ συνέβη. Και αν έχει διαβάσει κανεί το βιβλίο και καταδείξει το ναυάγιο, βλέπει τα πράγματα ακριβώ όπω ήταν. Ε, αυτό, α πούμε, παράδειγμα, είχε κάνει διαφυγή και έφυγε από το υποβρύχιο. Δηλαδή, είχε καθίσει το υποβρύχιο στο βυθό, είχε σχεδόν πλημμυρίσει όλη και... και άνοιξε την καταπακτή και έκανε ανάδυση. Και πριν κάνει αυτό το πράγμα, θυμάμαι ότι περιέγραψε στο βιβλίο ότι ήπιανε ένα μπουκάλι ρούμι. Το μοιραστήκανε. Ε, πριν ξεκινήσουν αυτό το εγχείρημα, α πούμε, στην επιφάνεια. Ε, ε, α πούμε, υπήρχε το ρούμι, το μπουκάλι στο δωμάτιο αυτό. Υπήρχαν τα παπούτσια που έβγαλαν, τα άραβηλα δηλαδή, για να μπορέσουν να κολυμπήσουν προς την επιφάνεια και όπως ακριβώς είχε δώσει την περιγραφή του ακριβώς έτσι ήταν και το ναυάγιο οπότε <σχελίδι> ήταν σαν να ε, έχει ε, ε, ε, στο μυαλό μου υπήρχε η αφήγηση ας πούμε, του ναυαγού <σχελίδι> είχα αφηγητή ε, οπότε είχα και την εικόνα, είχα και την ιστορία και έτσι ήταν για μένα ένα πολύ ωραίο ε, είδο ντοκιμαντέρ ας πούμε. και βλέπει και κανεί ε, ε, και πολύ ωραία στοιχεία ελληνικά δηλαδή ο ναυαγός ας πούμε, για παράδειγμα του συγκεκριμένου πλοίου. Έμεινε στην Κεφαλαμιά για πάρα πολλούς μήνες και τον φιλοξενούσαν. Ενώ υπήρχε η περίπτωση αν τους έπιαναν οι Γερμανοί να εκτελούσαν ολόκληρο το χώριο. Εκεί δείχνει ο Έλληνα την ανθρωπιά την οποία έχει σε δύσκολες συνθήκες, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε σε άλλε χώρες. Δηλαδή λίγοι, πιστεύω, πούμε, σε άλλε χώρε αν μπορώ συγκεκριμένε και παρεξηγηθώ, Ρισκάριζαν ε, ε, ε, να το φιλοξενήσουν σε πολλά σπίτια, τόσοι πολλοί άνθρωποι, χωρί κανένας να τους καταδώσει από του Δηλαδή, έχει το στοιχείο τη ε, ανθρωπιάς ε, ε, πολύ έντονα και στα θέματα τα ναυτικά, ε, δεδομένου ότι οι Έλληνε ναυτικοί έχουν μια καταπληκτική ιστορία, πιστεύω ότι είναι πιο σημαντική στον κόσμο ε, και μια πολύ μεγάλη παράδοση. Νέτε Φεμ, Τοπία Ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε βουτούν στον υδάτινο κόσμο του Δήτη Ερευνητή Κώστα Χοκταρίδη. Έχει τύχει να καταδεχθείτε και σε περιπτώσεις όπου εκεί είχαμε και ανθρώπινε απώλειε. Ναι, βέβαια. Εκεί τα ναι. πράγματα είναι... Εκεί είναι λίγο πιο δυσάρεστα, δεν είναι σε καμία περίπτωση ευχάρεστα ε, Εντάξει είναι πιο δύσκολα Αλλά ωστόσο είναι ένα μέρος της... Ε, που κάποιος πρέπει να κάνει ας πούμε και αυτή τη δουλειά Ευτυχώς μ, δεν συμβαίνει συχνά Και ήταν κάτι που πάντα δεν ήθελα να κάνω Υπάρχει και μια επαφή με επιζώντες συγγενείς αγνωμένων θυμάτων. Ναι, πολλές φορές ε, μέσα από τέτοιου τους ιστορίες ε, γνωρίζει αναγκαστικά κανείς ε, συγγενείς κτλ. Είναι μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη περίπτωση που, που είναι πολύ ανθρώπινη θα έλεγα και αντιλαμβάνεται κανείς το, τη σημαντικότητα της απολύσεις ενός ανθρώπου. Ίσως και με το χειρότερο πούμε, τρόπο. Ε, στα χρόνια μας όχι καιρό πριν Δυο-τρία μεγάλα γεγονότα που ζήσαμε και συμμετείχατε ως πραγματογνώμονας αφορούσαν στο Σαμίνα, το ελικόπτερο στα Ήμια, την πυραβλάκο του Κωστάκου. Εκεί? Εκεί ήταν πολύ μεγάλο το βάθος, 168 μέτρα, αλλά δεδομένου ότι όλο, όλο τα χρόνια αυτά έκανε καταδίσεις, ήταν κάτι να το πω έτσι, σε βάθεια που, ήταν, που τα μπορούσα και τα, τα, τα είχα αυτά τα μέτρα που λένε. Υπήρχε πίεση μεγάλη, ε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις όπως και στα Ιμμια το πολεμικό ναυτικό ήταν πολύ οργανωμένο παρόλο που δεν είναι το αντικείμενο του δηλαδή ουδέποτε το ναυτικό είχε ιδιαίτερη παράδοση στις καταδύσεις ε, παρήχε τα πάντα, δηλαδή ήταν οι πιο οργανωμένε καταδύσεις που κάθε ζωή μου και εκεί βλέπουμε αυτό το στοιχείο του Έλληνα που σε δύσκολε στιγμές ε, δουλεύουν όλα ρολόι και βλέπει 120, πολλέ φορέ θυμάμαι τότε, στι δύο περιπτώσει αυτέ, ήταν περίπου 120 άνθρωποι στα πλοία αυτά ε, που δουλεύαν σαν μια λυσίδα. Δηλαδή, σαν στην πιο καλοκουρδισμένη μηχανή, ο καθένα είχε μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και υπήρχε έτσι ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασία. Μεγάλη πίεση, μεγάλη φόρτιση. Ε, υπάρχει, αλλά και αυτό είναι ένα μέρο τη δουλειά που πρέπει κάποιο να μπορεί να διαχειριστεί. Είναι, όπω σας έλεγα πριν, ότι. Πρέπει να μπορείς να μαναντζάρεις γιατί το φορτίο ουσιαστικά μέσα μας πηγαίνει Το ψυχολογικό και την πίεση που υπάρχει Εκεί πρέπει να είσαι θέση να το διαχειρίζεσαι και να ξέρεις ε, πότε ε, ε, είσαι έτοιμος Και λίγο να μην επηρεάζεσαι αυτό το πούμε Πρέπει να συγκεντρώνεσαι κατά κάποιο τρόπο Εγώ αυτό που κάνω πριν τη βουλίες είναι να συγκεντρώνουμε πάρα πολύ ε, οπότε είμαι λίγο έτσι, σαν να έχω παροπίδες ας πούμε, να, να κοιτάω μόνο το στόχο μου προσπαθώ Συμπερίπτωση του Σαμίνα τι... Σαμίνα έμεινα τρία χρόνια στην Πάρου κόντεψα να γίνω και δημότης πούμε, της Πάρου που έκανα 111 καταδύσεις εκ των οποίων το, πω, το 80% ήταν εσωτερικά γκαράζ Έχουμε οχημάτων για το αν ήταν δεμένα, ποια ήταν δεμένα. Η να δούμε πω υπήρχαν κάτι υποψήγια για κάτι λαθομεταν που είναι σε κάποιο φορτηγό ε, Γιατί ένα, υπήρχαν κάτι άλογα μέσα στο, σε κάποιο όχημα mm -hmm. και ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά αποσύνθεση μετά από λίγο καιρό. Και κάποια στιγμή έκασε ότι ίσω σε κάποιο φορτηγό παράνομα να είχαν να μεταφέρει κάποιε λαθομεταν. Mm -hmm. Οπότε πρέπει να γίνει η διερεύνηση και εξακρίβουσα τη πληροφορία. Αλλά ευτυχώ ήταν μόνο τα άλογα. Πρέπει να τοποθετήσει μύτω Γιατί, αν γίνει ένα σεισμό ή, ή αν θολώσει το νερό μόνο από δεξιέ κινήσει, μετά δεν μπορεί μετά, μπορείς να δει την έξοδο. Οπότε, πρέπει πάντοτε να βάζει το μήτω τη αριάδη, όπω και στη μυθολογία, για να μπορεί να επιστρέψει. Κάτι το οποίο όμω απ' την άλλη μπορεί να μπερδευτεί, αν δεν γνωρίζει πώ να το σωστά ε, Πρέπει να ασφαλίζει του χώρου, πόρτε λοιπά να μην κλείσουν. Άρα έχει μια ολόκληρη διαδικασία ειδίζεις σε ναυάγια που μένα μου αρέσει πολύ. Τις περισσότερες ώρες μέχρι τώρα που έχω περάσει σε ναυάγιο είναι στο Μπερσέα και στο Εξπερσαμίνα. Σε αυτά τα ναυάγια έχω δίζει, ζήσει πιο πολύ μέσα στο ναυάγιο παρά απ' έξω. Ένα μεγάλο ναυτικό ατύχημα που αφορά και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνέβη στη Σαντορίνη με το ναυάγιο του Σιντάιμοντ. Έχουμε μείνει στο ενδεχόμενο ανέλκυσης? Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το οποίο από την αρχή δεν το πιστεύω. Είναι τόσο υψηλό το κόστος, αφενός, ε, αφετέρου τόσο δύσκολη επιχείρηση, ε, το οποίο ειδικά τώρα με αυτή την κρίση που υπάρχει, δεν νομίζω ότι εφόσον δεν έγινε εξ αρχής η απάντηση, το λέει το, για μένα το λάθος είναι ότι έπρεπε τη, στην αρχή να γίνει απάντηση ή προσπάθεια απάντηση σε όποιο βαθμό γίνεται. Ε, αν είχε γίνει αυτό τον το, το, το πρώτο μήνα ας πούμε, τις πρώτες μέρες ε, το πρόβλημα θα ήταν πάρα πολύ μειωμένο δεδομένου ότι τα κάψιμα ε, από τα εξαιριστικά ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε κανείς να τραβήξει από τη στιγμή που διέρευσαν τα, τα κάψιμα γιατί αυτό είναι το πρόβλημα ε, τα πετρελαιοειδή να το πω πιο απλά σε ελεύθερες επιφάνειε όπως λέγεται είναι ξενοδύχεια, κόσμος δηλαδή τα, ε, ε, οι χώροι όλη του πλοίου ουσιαστικά Όλε οι ελεύθερε αυτέ επιφάνειε, πλέον το, το πατρέλαιο δεν μπορεί να μαζευτεί. I Μια εμπειρία που αναφέραμε λίγο και πριν είχε να κάνει με το ρομποτικό σκάφο. <laughs> Εκεί οι δυνατότητέ <laughs> μα. Εγώ ήμουν 5,5 χρόνια κυβερνήτη από το 1999 μέχρι το 2003 ε, και κάναμε πάνω από 250 καταδύσει. Ε, αρχαιολογικές έρευνε, πάρα πολλέ. Ε, είχαμε κάνει ανελκύσει ε, ελικόπτέρων του ΕΚΑΒ, τα δύο ελικόπτερα που είχαν πέσει. Στο Σούνιο και στην Ικαρία Πολλές έρευνες Σε προγράμματα ερευνητικά Για σεισμικά Για ρήγματα, για μετρήσει Για πόντιση συμμεογράφων Ή άλλων οργάνων Που έχουν να κάνουν με την υποβρύχια βιολογία Και ποια υιολογία. εικόνα ε, ε, Είχα δει αρκετές φορές ε, ε, ε, Καρχαροειδή Που δεν είχα την τύχη να δω Σε τόσο μεγάλη συχνότητα με τις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη και ήταν πολύ εντυπωσιακό πούμε. δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν συναντάς σαν αδίτης Διαβάζοντας συνεντεύξεις είχατε πει ότι ό,τι σας μάγεψε το αγγίξατε και ότι έχετε καημού που δεν συναντήσετε δελφίνι ναι. Μετά από... Ε, συναντήσα <laughs> Συναντήσατε τελικά ε, ναι, ναι, Έχω συναντήσει Δεν έχω αγγίξει ναι, δελφίνι αλλά ε, έχω συναντήσει τώρα τελευταία ας πούμε, πριν από 3-4 χρόνια έτσι 3-4 φορές τελφίνια τα έχω δει από κοντά εντάξει πολύ εντυπωσιακό Πλησίαζαν. Ε, ε, ναι, το ένα, το, την πρώτη φορά που, που συνάντησα τελφίνι τρόμαξα κιόλας γιατί δεν καταλάβαμε σε τι είναι τελφίνι γιατί ε, θυμάμαι, είχα μια πινακίδα και έγραφα ε, το θυμάμαι τώρα μες αριστερό μου χέρι σημείωνα ε, με το μολυβάκι μου κάποια πράγματα και ε, ε, είχα δίπλα μου ένα δίτη οπούς μου έκανε σήματα και είχε έρθει ένα δελφίνι Είχε κάτι σχεδόν όρθιο μπροστά μου στο, στο ένα μέτρο Και εγώ δεν το είχα δει γιατί κοίταζα το, το, το, το, το ζευγάρι Το κατάδειγω Και έλεγε ότι έχει πάει και μου έκανε ο εκεί Μου δείχνει ας πούμε ότι μπροστά σου και τα λοιπά Γυρνάω εγώ και το βλέπω μπροστά μου Και το ρίχος αυτό που έχει το δελφίνι Και τρόμαξα γιατί ήταν πιο μεγάλο από ένας μέγεθο. Και λέω, στην αρχή ήμουν έτοιμο να ξεκινήσω ανάδεισαι, δηλαδή σχεδόν πανικόβλητο. Και πάγωσα για λίγο, δηλαδή μάλλον λόγω φόβου, οπότε εκεί είχα την ευκαιρία προλάβα να καταλάβω και τι γίνεται. Και μετά έφυγε. Δηλαδή έμεινε δύο-τρία δευτερόλεπτα με κοίταγε, και μετά έκανε μια και έκανε κατάδειση. Ακριβώ από κάτω ήταν η οικογένεια. Πρέπει να ήταν ο, μάλλον ο πατέρα, από καταλάβαμε, με το φίλο μου, η μητέρα και το μικρό το δελφινάκι. Και προφανώ ήρθε να κάνει αναγνώριση. Λέει τι είναι αυτό, α πούμε. Και μετά, επειδή υπήρχε και σκάφο από πάνω, μα περίμενε να αναγνωριθούμε. μου είπε ότι έβγαινε έξω από το νερό και έκανε αυτά τα ακροβατικά που κάνουν τα αδελφίνια. Ε, το είδε από κάτω μετά που έπαιζε, δηλαδή σε περίπου 10-15 μέτρα που κάνει οι βουτιέ. Ε, και ήταν η πρώτη έτσι, εμπειρία, καλή, πολύ που ευχάριστη. Ε, στον, στην Αργολίτα. Αργολίκο κόλπο. Έχω δει τούνα μέχρι 500 κιλά περίπου. Με τέτοιου μεγέθου μεγάλη, σαν αυτοκίνητο ήταν. Ε, δεν πίστευα ότι υπάρχει. μπορούν να δω τόσο. Ναι, ναι. Όταν την είδατε λέω πω, πω λέω, εντάξει, θηρίο. Ε, αυτόν τον καιρό κάτι που να ετοιμάζετε, ε, να προγραμματίζετε. Ε, εδώ και ένα χρόνο, εγώ, συνεργασία με κάποιου άλλου φίλου και συνεργάτε, ετοιμάζουμε ένα βιβλίο για, για κάποια ναυάγια. Είναι τα σημαντικότερα δηλαδή. Στον τα... υλικό χώρο. Και είναι, ο πρώτο τόμο είναι τα πρώτα 20 ναυάγια. Έτσι, όπω τα έχω ζήσει εγώ. Mm -hmm. Και είναι ουσιαστικά η ιστορία του πλοίου Που είναι πολύ σημαντική πολλέ φορές Το πώ βυθίστηκε το πλοίο και πως είναι το ναυάγιο σήμερα Είναι ελληνό-αγγλικό Με πολλές υποβρύχεις φωτογραφίες και ιστορικές Και είναι, γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη Είναι ουσιαστικά Με στόχο την πρόθεση της ναυτικής ιστορίας δηλαδή ναι. Είναι άγνωστες ιστορίε των ελληνικών Πλοίων που έχουν ναι. Κυρίως ελληνικά πλοία με ιστορική σημασία. Συνολικά, πόσα θα καλύπτει, πόσα να βγει. Αυτό ε, είναι ο, ο πρώτο τόμος από 20 ναυάγια που θα βγει μέσα στο 2011. Μετά είναι ο δεύτερος και το κατάλοιπε. Υπολογίζω 7. 7 τόμοι. 7, ναι. 7 από 20 ναυάγια κάθε τόμο. Ναι. 140. Να βαγει, τα πρώτα, είναι τα πιο σημαντικά. Εδώ και λίγα χρόνια έχετε και ένα ρόλο εκπαιδευτή. Ναι, ναι. Μαθαίνετε ναι. την τεχνογνωσία και την εμπειρία σα, τη μεταδίδατε. Ε, ε, στο... Είναι κάτι που προσωπικά είναι πολύ ευχάριστο και με χαλαρώνει, με ξεκουράζει. Ε, ασχολούμαι έτσι και εκπαιδευτικά, δηλαδή έχω μια σχολή καταδίσεων που είναι στο Λάβριο και έτσι περνάω πολύ ευχάριστα το χρόνο μου κάνοντα κατάδειξε ουσιαστικά με του υπόλοιπου δίτε και φίλου ναι. ναι. Είναι νέα παιδιά που ενδιαφέρονται? Ε, θα έλεγα ότι ο μέσο όρο ηλικία τη καταδύσης, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι 40 με 45. Ε, το 30 με 35% είναι γυναίκε που κάνουν κατάδυση. Ε, δηλαδή είναι, δεν είναι πολύ μικρές ηλικίες. Μια προσωπική κατεξαίρεση η ερώτηση. Η κόρη σα το όνομά της? Η α, η, λέγεται Αγάπη Οικιανής. Και τώρα το καλοκαίρια κάνει λίγο κατάδυση, αλλά χωρίς να πει με επειδή είναι πολύ. Είναι 8 ετών. Φέτο μάλλον θα ξεκινήσει, ε, ήθελε από πέρσι, αλλά δεν την ξεκίνησα γιατί ήταν πολύ μικρή. Ε, το χειμώνα κάνει κολύμπηση, ε, κάνει στον Πειραιά δηλαδή στο κολυμπητήριο Έχει ρωπάει λοιπόν πολύ το Ού, Έχει εξετρελαθεί Και επειδή το καλοκαίρι έρχεται μαζί μου στο σκάφος κτλ παρακολουθεί τις καταδύσεις Έχει παρακολουθεί και τα μαθήματα, ε, είναι περισσότερο έτοιμη από πότε Και θέλει πάρα πολύ να μπει στο νερό αρέσει και νομίζω και ότι. Αισχοληθεί. Μάλλον θα ασχοληθεί. Ναι. Σα φοβίζει, ε, Λιγουλάκι, ναι, είναι λίγο αγχωτικό. Ε, Ελπίζω μόνο να μην πάρει το, αυτό το, το επαγγελματικό σκέλος Ευχαριστώ πολύ για εγώ. τον χρόνο σα. Ωραία, ήταν ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σα ευχηθώ καλά ταξίδια, καλέ και ακόμη καλύτερε εικόνε. Εκτό να σας δούμε και υποβρύχιο. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ και πολύ. Εγώ. Ευχαριστώ. Ηταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ που απόψε ταξίδεψαν στα φιλόξενο νερά του Δήτη Κώστα Φακταρίδη. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, τον Τάσο Τσαρδανίδη και την Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.